Είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν <Το> Είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν <Το> Είναι δυνατόν <Το> Κανεί <αν> είναι δυνατόν <Το> Είναι δυνατόν κανένα από τα προαπαιτούμενα που είχαν συμφωνηθεί να μην έχει υλοποιηθεί Αρχέ Ιουλίου. Και μάλιστα ο μήνα έχει πάει. Τρει. Είναι δυνατόν να μην έχουν γίνει όλα αυτά. Πολύ καλά κάνει ο δημοσιογράφο και ελέγχει. Ελέγχει εδώ την εξουσία. Για ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα. Ο δημοσιογράφο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρη. Χθε βράδυ από το ΜΕΓΑ. Ελέγχει την εξουσία. Όπω πρέπει να κάνει η τέταρτη εξουσία. Να ελέγχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη. Εδώ μιλάμε για την πρώτη. Υπάρχουν καθυστερήσει. Και έρχεται ο σωστό δημοσιογράφο από το παράθυρο από το στασίδι εκεί κάθε βράδυ, να ελέγξει για διάφορα θέματα. Ποια είναι αυτά τα θέματα. Δεν έχουν προχωρήσει όλα αυτά που η Τρόικα έχει πει για να γίνουν στην Ελλάδα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και έρχεται λοιπόν εκφράζει την απορία του, απορρίπτει όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα και αφήνει ω μόνο ενδεχόμενο το ότι η κυβέρνηση ελληνική, η τρέχουσα, δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να έχει κάνει για να λειτουργήσει, να συνεχίσει να λειτουργεί τόσο καλά Ε, όλο αυτό το σύστημα προσόφελος όφελος κυρίως του ελληνικού λαού Είναι δυνατόν κανένα από τα προαπαιτούμενα που είχαν συμφωνηθεί να μην έχει υλοποιηθεί αρχές Ιουλίου Και αν είναι δυνατόν Και περιμένουν να πάρουν τη δόση Δεν είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Και τους στέει η Τρόικα γι' αυτό Ή ο νεοφριολευθερισμός Και αν είναι δυνατόν Ή οι τυφλές απολύσεις. Ή οτιδήποτε άλλο <Τι> και του Στέι Τρόικα για αυτό <μονάς> ή ο νεφριολευθερισμός <μονάς> <χωρές> ή οι τυφλές απολύσεις <χωρές> θα να γίνει. τι μπορούμε να κάνουμε υπάρχει κάτι άλλο ή τέλος πότε τελειώνει ο εφιάλτης Να και ο το στο τέλος είναι δυνατόν δυνατό να φταίει ο νεοφιλελευθερισμός για όλα αυτά που συμβαίνουν σε καμία περίπτωση στη ελληνική κυβέρνηση που δεν υπακούζει τις εντολές της Τρόικας. Η οποία τρόικα, όχι σύμφωνα με το χθεσινό δελτίο, αλλά σύμφωνα με κάποια δελτία πάλι από το Γιάννη Περτεντέρη πριν κάνα μήνα, ήταν πολύ κακή, δεν εφάρμοζε σωστά πράγματα, ήταν τρελή, ήταν κομπλεξική. Πέρασε αυτή η φάση, τώρα μπαίνουμε κατευθείαν στα σκληρά. Πρέπει να εφαρμοστούν αυτά που οι τρέλοι κομπλεξική μα λένε, για να συνεχίσει η ζωή τόσο όμορφα σε αυτόν τον τόπο. Ο ρόλο τη δημοσιογραφία πάντα μα συγκινούσε, αποδεικνύεται άλλωστε καθημερινά, και πάντα μα συγκινούσε. Ο πολύ σκληρό ελεγκτικό ρόλο τη δημοσιογραφία, όπω ακούσαμε εδώ, πω ο δημοσιογράφος ελέγχει την κυβέρνηση στο άλλο παράθυρο. Άλλο δημοσιογράφος διατυπώνει ερωτήματα, ξέροντας ότι τίποτα από αυτά τα ερωτήματα, μάλλον ξέροντα πολύ καλά τι απαντήσει αυτών των ερωτημάτων, παρόλα αυτά όμω για λόγου τηλεθέαση μάλλον ή δεν ξέρω τι άλλο, διατυπώνονται ερωτήματα που η απάντησή του έχει ήδη δοθεί. Όλοι αναρωτιούνται τελικά, ωραία, Και τι γίνεται. Τόσο καιρό λέμε, άλλη λύση δεν υπάρχει, μνημόνιο θυσίε, Χώροι, έκτακτες φορές που πάμε. Μια καλύτερη ημέρα δεν έχουμε δει. Χειρότερα πάντα πράγματα. Όλο μεγαλύτερη πίεση, όλο μικρότερο εισόδημα. Όλο μεγαλύτερη ανεργία. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει κάτι άλλο. Ή τέλος πάντων πότε τελειώνει ο εφιάλτης. Πότε αρχίζει η ανάκαμψη. Πότε αρχίζει ανάκαμψη. Πότε αρχίζει ανάκαμψη. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Αμή, το λέτε. Να, Εδώ και την απάντηση ο Πρωθυπουργό Αντώνης Σαμαράς πολύ ωραίο το ερώτημα, πότε τελειώνει ευφιάλ τη και πότε θα αρχίσει η ανάκαμψη. Δεν ξέρει ο Ευαγγελάτο και οποιοδήποτε άλλο αυτό τον τόπο από τον τελευταίο πολίτη μέχρι τον πρώτο ότι δεν πρόκειται να έρθει η ανάκαμψη. Έχει έρθει σε άλλε χώρε η ανάκαμψη. Δεν υπάρχει καμία πολύ περίπτωση να έρθει η ανάκαμψη. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Σητάνει ήδη για το τρίτο. Μνημόνιο αμέσω μετά τι γερμανικέ εκλογέ. Αν υπάρχει μια ψιλοειρεμία, είναι επειδή λόγω γερμανικών εκλογών έχει δοθεί σιωπητήριο. Δεν τολμάει να μιλήσει κανένα από του υπηρέτε και του προέδρου τη εδώ θηγατρική, διότι η μητρική εταιρεία έχει αναμπουμπούλε και πρέπει να ολοκληρωθεί εκεί η διαδικασία. Ποτέ δεν θα έρθει ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάκαμψη. Και αν έρθει, θα είναι των 400 ευρώ, των 300 ευρώ, χωρί δικαιώματα, χωρί υγεία, με κλειστά νοσοκομεία. Έχουν αρχίσει ήδη και κλείνουν, με κλειστά σχολεία, με περισσότερα ράτσα, με περισσότερη υποβάθμιση, με περισσότερη μελαγχολία ατομική και συλλογική. Τα ξέρουν πολύ καλά, παρόλα αυτά όμω τίθενται τα ερωτήματα, γίνεται έλεγχο προ την Τρόικα, για να αποκαλυφθεί ότι επιτελούν και κάποιο έργο, το περίφημο λειτουργήμα τη ενημέρωση ή τη δημοσιογραφία. Η απάντηση, η κανονική, έρχεται από τον Πρωθυπουργό. Σε λίγο χρόνο η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται πια από μνημόνια, αλλά θα είναι ερήπια. Total game press. March, girls, March, girls, Σταθεροποίησαμε τη χώρα στην Ευρώπη. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στη μπάντα, στην πάντα, στην πάντα. Και τώρα τη σταθεροποιούμε στον παγκόσμιο χάρτη. Την πάντα, στην πάντα. Ευκαιρίες, εξωστρέφια και επενδύσεις όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωτηθαν ή εδώ ξεβράκω έτσι πολεμάμε και έτσι θα την οικίσουμε την ανεργία πάλι πακάτες που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του τόπου έλα ζωή σε λόγο μας σε λίγο χρόνο η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται πια από μνημόνια αλλά θα είναι ερήπια Ενώ λίγο λίγος χρόνος μη βιάζεστε, θα έρθουν και αυτά και επειδή είμαστε αισιόδοξοι τα λέμε, δεν τα λέμε επειδή είμαστε απεσιόδοξοι σε καμία περίπτωση, από τους πιο αισιόδοξους, παρόλα αυτά εμείς επιβεβαιωνόμαστε και όχι Οι χειμουργοί ή οι πρωθυπουργοί που έχουν προαναγγείλει απογείωση το Σεπτέμβριο. Θυμόσαστε στο ο Σαμαρά είχε πει σε μια κλειστή εκεί διαδικασία ότι από το Σεπτέμβριο απογειώνεται η Ελλάδα. Και όπω δείχνουν τα πράγματα, πραγματικά για απογείωση πάμε. Έχει ήδη ξεκινήσει από τρει μέρε πριν, όπω έχει πει ο Στουρνάρα, το δεύτερο εξάμεινο το οποίο είναι τη ανάκαμψη. Και ξέρουμε όλοι, ζούμε όλοι, παρακολουθούμε όλοι πώ ακριβώ απογειωνόμαστε και πώ. Ολοκληρώνεται η ανάκαμψη. Η Τρόικα είναι εδώ, συζητάει όπω πάντα. Δημιουργείται και μια ατμόσφαιρα κατάλληλη, τέτοια που να ταρακουνάει και τα μέσα ενημέρωση και να παίρνουν και το γνωστό του ρόλο πέρα από τα διαλύματα, ώστε να σφίγγουν περισσότερα τα νεύρα και ό,τι άλλο είναι να σφίξει. Γίνανε οι συναντήσει, όλοι οι υπουργοί είναι κάπω, αλλά ο Άδωνη συναντήθηκε με την Τρόικα και τα βρήκε όλα καλά. Η συνάρτηση με την Τρόικα πήγε πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Ω προ τι προβλεπόμενε δράσει, τα prior action που είχαμε. Δεν έχει μείνει απολύτως καμία εκκρεμότητα Σε ευχαριστώ Βανίγερα Καταλήξαμε σε πλήρη συμφωνία Ετέθεται το ζήτημα ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία περαιτέρω περικοπή Στις δαπάνες της υγείας Γιατί συμφωνήσαμε ότι έχουμε φτάσει στο κατώτατο δυνατόριο Και νομίζω ότι εγκαινιάσαμε μια καλή συνεργασία Για να προχωρήσουμε χρήματα μεταρρυθμίσεις Μπράβο Αυτό περίμενε Μια υπογραφή Για να μου βάλει Πόση ώρα περιμένετε για την υπογραφή Δυο ώρας είναι εδώ Κάναμε εδώ τα χαρτιά, την αίτηση mm -hmm. Θα πάμε στον Πειραιά να το πρωτοβολήσουμε Και θα ξανά εδώ πάλι mm -hmm. Και τα ταλαιπωρία μεγάλη Ξαναπάμε πίσω πάλι στη Κεσαρίας mm -hmm. Να δώσουμε το χαρτί και θα μας πουν από εκεί και πέρα mm -hmm. Από το Ιωαννί Βασίλη, από την Κεσαρία. Εδώ είναι η εφορία από την Κεσαρία, από το χθεσινό ρεπορτάζ του ΑΛΦΑ, στι εφορίε κυρίω του Πειραιά, και Κορυδαλό, Δραπετσόνη, γιατί έχουν κάνει, κάτι ενο... έχουν κάνει κάτι ενοποιήσεις εκεί. Και για να πα από τη μία εφορία στην άλλη, μάλλον δεν πα μόνο σε μία εφορία, πρέπει να πας σε δύο-τρει, να τα μαζέψει όλα αυτά. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στο θέμα τη υγεία. Ακούσαμε εδώ τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, χαρούμενο ότι πήγαν όλα. Καλά, με την Τρόικα, θα είναι για το καλό του Έλληνα πολίτη. Θα σταθούμε τώρα σε μια τέτοια περίπτωση που είναι για το καλό των Ελλήνων πολιτών, κυρίω τη νότια πτέρυγας τη Αθήνα, των νοτιών προαστίων. Κλείνει παιδιατρική κλινική στο ασκλειπίο τη Βούλα λόγω διαφόρων διαδικασιών. Δεν έχουν κάνει προσλήψεις εδώ και καιρό. Προφανώ είναι λόγω Τρόικα και θα εξυπηρετούνται τώρα όσοι θέλουν να πάνε άρρωστα παιδιά, άρρωστα παιδιά ή στο Τζάνιο. Δεκαπλά απόσταση από τι γύρω περιοχέ ή στο Αγλαία Κυριακού ή στο Αγία Σοφία που ξέρουμε όλοι που βρίσκεται στο κέντρο τη Αθήνα. Θα ακούσουμε την πρόεδρο των εργαζομένων στο Ασκληπείο Βούλα, την κυρία Δέσπινα Τωσονίδου. Αυτό που συνδέεται με το Ασκληπείο τη Βούλας είναι ότι από 1η Ιουλίου η παιδιατρική κλινική αποσύρεται από τη Γενική Εισημερία του Νοσοκομείου λόγω τη υποστελέγωση τη ιατρικό προσωπικό. Η κλινική έχει μείνει με δύο γιατρού, τη Που αποχωρεί με σύνταξη στο τέλο του έτου και μία επικουρική συνάντηφο γιατρό, η οποία βρίσκεται με αιτήσια σύμβαση. Ωραία, αυτοί δεν θα αντικατασταθούν. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για άμεσου διορισμού από τη μεριά του Υπουργείου Υγεία. Υπάρχουν στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπονται τέσσερι θέσει οργανικέ παιδιάτρων, αλλά μέσα από διάφορα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα τα τελευταία τρία χρόνια σε όλα τα νοσοκομεία τη Αθήνα και τη Επαρχία δεν υπάρχουν προκηρύξει, δεν υπάρχουν Τη Διατρούα, δεν υπάρχουν διορισμοί. Ε, αυτό σημαίνει, όπω μα δήλωσε ο διοικητή του νοσοκομείου, προσπαθώντα βεβαίω να μα πείσει ότι δεν υπάρχει μεθόδευση από τη μεριά τη δική του ή του Υπουργείου, ότι εφόσον αποχωρήσει με σύνταξη η Διευθύντρια και δεν υπάρξει νέο διορισμό μέχρι το τέλο του έτου, η Πεδιατρική Κλινική από τον Γενάρη του 2014 θα κλείσει. Με λίγα λόγια, τα παιδιά των Νοτίων Προαστίων δεν θα έχουν δημόσιο Σύστημα υγεία για να απευθυνθούν, τουλάχιστον κοντά στο σπίτι του. Θα πρέπει να πάνε είτε στο Τζάνιο, πολύ μακριά δηλαδή, είτε ακόμα μακρύτερα, στο Αγλαϊκιακού ή στο Αγία Σοφία. Πόσους ασθενεί εξυπηρετούσε αυτή η μονάδα. Σε κάθε γενική ημερία, κατά μέσο όρο, η παιδιατρική μα βλέπει γύρω στα 50 παιδιά. Δεν είναι λίγα και καταλαβαίνετε ότι σε μία περίοδο κρίση, οι άνθρωποι και τα παιδιά αρρωσταίνουν περισσότερο και όλοι μα έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη ένα ευρύ δωρεάν δημόσιο σύστημα υγεία Γη, γιατί πολύ λίγο κόσμος πια έχει την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθεί στους ιδιώτες. Η υγεία είναι δικαίωμα και οι εργαζόμενοι στο ασκληπείο της Βούλας παλεύουμε γι' αυτό. Για να επανακτήσουμε αυτά που μα παίρνουν ευφυαίω τα τελευταία τρία χρόνια τα Υπουργεία Υγεία και η Γυβέρνηση. Να επανακτήσουμε το ότι η υγεία είναι δικαίωμα. Δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι προϊόν προπόληση. Σα καλ, καλούμε όλου του συμπολίτε να συμμετέχουν αύριο στην συγκέντρωσή μα 9 η ώρα το πρωί. 9 ώρα το πρωί έχετε συγκέντρωση. 9 η ώρα το πρωί έχουμε Στο συγκέντρωση. Το χώρο, φαντάζομαι. Υπάρχει στην που θα συμμετέχουν. Συνδικαλιστική και άλλη φορή τη ευρύτερη περιοχή των των Παρασκευών. Καλούμε του δημάρχου, καλούμε εθελοντικέ κινήσει, το Σύλλογο Φίλων Ασκληπιού Βούλας, καθηγητέ, δασκάλου, όλου να έρθουν γιατί το ζήτημα δεν αφορά προφανώ του εργαζόμενου του νοσοκομείου, αφορά όλη την ευρύτερη περιοχή. Η πρόεδρο των εργαζομένων του Ασκληπιού Βούλα είναι γιατρός, γιατρό, κυρία Δέσπινα Τόσονίδου. Όπω ακούσατε, κλείνει παιδιατρική κλινική. Θα κλείσουν και άλλα νοσοκομεία το είπε και ο Υπουργός δεν θα διστάσει αν χρειαστεί μπορεί κάποιος τώρα να μπει σε αυτό το σκεπτικό, τον παραλογισμό τον απόλυτο παραλογισμό, ότι κλείνει μια παιδιατρική κλινική, 50 παιδάκια εξυπηρετούνται και είναι και όπως ξέρουμε δεν είναι και εύκολα τα πράγματα στην Αθήνα Χρειάζονται έχει μποτιλιάρισμα όταν είναι κάτι επίγον πρέπει να είναι σχετικά κοντά, εν πάση περιπτώσει ήταν μια κατάκτηση αυτή η παιδιατρική κλινική στη συγκεκριμένη περιοχή. Μία ήταν αυτή στο Τζάνιο, η άλλη στον Πειραιά και μέσα στο κέντρο του Πειραιά και η άλλη στο κέντρο της Αθήνας. Τι κερδίζει ο προπολογισμό της Ελλάδας που βρίσκεται σε κρίση, ναι, που έχει πέσει έξω, που έχει ναυαγίσει, τι κερδίζει με τέτοιου τύπου ενέργειε και κινήσεις κυβερνητικέ. Πρώτον, μια πρώτη απορία... Θα βγουν προφανώ κάποιε χιλιάδε ευρώ. Ζυγίστηκαν αυτά. Κρίθηκαν ότι πρέπει να σωθούν αυτά τα χιλιάδε ευρώ, και από εκεί και πέρα η αγωνία του γονέα που μεταφέρει το παιδί, που το πάει από εδώ, που το τρέχει με στη νύχτα ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή, ή όλη αυτή η διαδικασία τη αρρώστια στο ίδιο το παιδί, προφανώ δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά ή δεν τα έβαλε κάποιο. Η δεύτερη απορία είναι πώ παίρνει κάποιο την απόφαση να κλείσει χώρο υγεία. Εμείς πάντα θα το έχουμε, ανεξαρτήτως των δύσκολων καταστάσεων που περνάει η χώρα, ξαναλέμε και τα δισεκατομμύρια που χρωστάει, πώ κάποιος παίρνει την απόφαση, πρόεδρο είναι αυτός, Υπουργό. Πρωθυπουργό να κλείσει την, το χώρο υγείας, χώρος που παρέχει φροντίδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή των ανθρώπων. Αν αξίζει δηλαδή να είσαι σε όλες αυτές τις θέσεις για να κάνεις τέτοιου τύπου εγκλήματα, Οι ίδιοι προφανώ δεν τα παρουσιάζουν ω εγκλήματα, τα παρουσιάζουν ω πράξη σωτηρίας, Αλλά όλοι ξέρουμε ότι πρόκειται για εγκλήματα. Κάποια στιγμή θα τιμωρηθούν. Ε. Ελπίζω, φαντάζομαι, πολύ σκληρά και πολύ γρήγορα. Το ξέρω ότι το φαντάζονται και το ελπίζουν πάρα πολύ. Όσο αργούμε, τόσο περισσότερο τσιτώνονται τα πράγματα. Ε, μέχρι τώρα η υγεία ήταν δικαίωμα σε αυτό τον τόπο. Και έτσι πρέπει να είναι και είναι και αγαθό στην πολιτισμένη κοινωνία, στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε. Όπω βλέπουμε, δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Το βάζουν στον μπάγκο του χασάπι και κόβουν όπω μπορούν χωρίς να δίνουν καμία απολύτω σημασία. Εξαρτάται από όλου. Κάποια στιγμή αυτά να σταματήσουν. Θα σταματήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Τώρα το πώ. Το πότε είναι θέμα πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε. Αλλά κάποια στιγμή δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και τώρα είναι η πολυκλινική στο κέντρο τη Αθήνα. Είναι τούτο εδώ και φαντάζομαι θα παρουσιαστούν και άλλα πολλά αμέσω μετά το καλοκαίρι. Ακόμη και χώροι υγεία, νοσηλευτικοί χώροι που μπαίνουν σε αυτήν τη λογική των χασάπιδων είτε Ευρωπαίων είτε ντόπιων. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Να πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο. Έχει γίνει η ταλαιπωρία κάποιων που θέλουν ένα ολόκληρο πρωινό για να πάρουν μια υπογραφή τώρα που γίνονται οι φορολογικέ δηλώσει και διάφορε άλλε διαδικασίε οικονομικέ, φορολογικέ μάλλον. Ε, έχει γίνει πιο ανάλαφρο θέμα ε, ο Πειραιάς είναι το θέμα και κυρίως ότι από τη Σαλαμίνα με τις εννοποιήσεις των εφοριών ξεκινάνε παίρνουν το καραβάκι έρχονται στη Στεριά όπου δεν το ψάρι αλλά ζουν οι Έλληνε, για να κάνουν τα αδέοντα και αντιμετωπίζουν αυτές τις πάρα πολύ ωραίε ελληνοφρενικές σκηνές Από τι ώρα περιμένετε Από τις 8 η ώρα κυρία μου με κάπου να κάνω μια αίτηση και, και πρέπει πάλι να ξαναπάω Πίσω στον πρώτο όρεχο για όνομα του Θεού. Σε αλλά στη Σαλαμίνα, για να έρθω εδώ στην εφορία του Αγίου Διονυζιού. Τι δουλειά έχω εγώ μου λένε ότι τη ρύθμιση ε, πρέπει να συμπληρώσω κάτι χαρτιά, τι περιουσία έχεις λέω μα καλά δεν τα έχετε να. εδώ στη δήλωση που έχω κάνει να. εγώ τώρα για να τα φέρω αυτά, να ξαναπάω αλλά να ξανάρθω είναι κόπο. Για να κάνετε τη ρύθμιση ήρθατε στην εφορία της νίκες και τι σας είπα να πάτε πού τραπετσόνα. Και μετά τη τραπετσόνα που θα πάτε εδώ. Θα πάλι εδώ ναι. και μετά από εδώ. Κοριδαλό γιατί ανήκο κοριδαλό. Κοριδάλο, γιατί ανοίκω κοριδάλο. Μη κάνς το κοριδάλο. Νιώθω ριγί, αλλά περισσότερο εντυπικό. Είχα ματιάδες κατρία. Είμουνα παιδί χωρί. Μίσες; <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το. Πασόκ. Το ξέρετε. Και μια που η κυρία κάνει το γύρο τη Β' Πειραιά για να καταλήξει πάλι στον κοριδαρό, από όπου είχε ξεκινήσει, αλλά πήγε στην Ήχε και πάει και δραπετσόνα για να κάνει μια πληφορολογική πράξη. Θυμηθήκαμε και τον πολιτικό κρατούμενο τη δεξιά, στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Πάντα ε, κάνουμε μια στάση, οπότε το φέρνει κουβέντα ή η λέξη, ο συνειρμό. Τιμή και δόξα στον ήρωα, ήρωα, Άκη Τσοχατζόπουλο, που δίνει μια πολύ σκληρή μάχη δικαιώματο ελευθερία για το σοσιαλισμό στι αίθουσε των δικαστήριων. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα: 2.11.208.200 τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στο YouTube, papai Όποιο θέλει να στείλει σε μέση γραφειρή, αλλά φινικενό το μήνυμά του, στο 54%. Γιώργος Τζιβελεκίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και Αντώνη Σαμαρά με αλήθειε τέτοιε που δεν λένε οι δημοσιογράφοι που θα όφυλαν να τι πούνε, τουλάχιστον παραθύρων, μα πάει στι πρώτε Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή αυτά που μας χωρίζουν είναι πολύ λιγότερα από όσα ακούγονται Και αυτά που μας ενώνουν είναι τα πάντα Είναι το μέλλον και η προκοπή αυτού του τόπου Γι' αυτό και παρά τις δυσκολίες θα αποτύχουμε Η Ελλάδα θα καταρρεύσει Τραπετσόνα. Και μετά την τραπετσόνα που θα πάτε. Εδώ. Είναι δυνατόν κανένα από τα προαπαιτούμενα που είχαν συμφωνηθεί να μην έχει υλοποιηθεί αρχέ Ιουλίου. Και αν είναι δυνατόν. Σε λίγο χρόνο η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται πια από μνημόνια Αλλά θα είναι ερήπια Δεν μιλάτε με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας Δεν είσαστε σε βαβή ας πούμε, ας πούμε άλλο θέμα Γιατί Γιατί αποφεύγετε να απαντήσετε Άλλο θέμα Ο Βύρον, ο Πολίδωρα, εμφανίστηκε χθε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Εδώ τον ρωτάει ο Βερίκιος γιατί δεν μιλάει με τον Σαμάρα. Άλλο θέμα, άλλο θέμα. Ακούσαμε την απάντηση. Ε, μήνυμα από η Μαρία από την Πετρούπολη, και λέει: Σήμερα η Λαϊκή Επιτροπή Πετρούπολη έκανε παράσταση διαμαρτυρία στη ΔΕΗ Αγίων Αναργύρων για την επανασύνδεση ρεύματο σε σπίτι συνταξιούχου που χρειάζεται μηχανική υποστήριξη. Παρένθεση δική μου. Πού να τα λέγαμε πριν 5-6 χρόνια ότι θα έπρεπε κάποιοι να πηγαίνουν σε κάποια ΔΕΗ και να λένε ότι ο ΤΑΔΕ που είναι συνταξιούχο και θέλει μηχανική υποστήριξη δεν έχει ρεύμα, πρέπει να του συνδέσετε το ρεύμα. Κλείνει η παρένθεση. Το ποσό είναι αρκετά μεγάλο, συνεχίζει το μήνυμα, και η διευθύντρια απαιτεί η διευθύντρια, την πλήρη αποπληρωμή για την επανασύνδεση καθώ όπω ισχυρίζεται υπήρξε διπλή παραβίαση του ρολόγιου. Οφείλω λέει εδώ να συνεχίζει Μαρία. Να πω ότι στο ίδιο υποκατάστημα τη ΔΕΗ, σε άλλη περίπτωση που οι ήταν στα 2.000 ευρώ σε σπίτι με τέσσερι ανέργου, αρνήθηκαν τα 800 ευρώ, απαιτώντα 1.800 για την επανασύνδεση, ενώ ισχυρίστηκαν ότι είχαν γίνει 12 διακοπέ, οι οποίε δεν είχαν γίνει και καμία παραβίαση δεν είχε γίνει. Συμπληρώνει κάποια ερωτήματα εδώ που θα φτάσει η κατάσταση. Είναι δυνατόν το 2013 να υπάρχουν οικογένειε χωρί ρεύμα, νερό ή ακόμη χειρότερο σπίτι, Μαρία, από την Πέτρο Είναι δυνατόν, ναι. Είναι δυνατόν η απάντηση και σε εσένα και στη δική μου απορία νωρίτερα. Αυτό το οικονομικό σύστημα, γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε, να πετούμε από το σαμαρά ή από τον επόμενο που θα βγει, να αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το οικονομικό σύστημα που λέγεται καπιταλισμό, τα έχει όλα αυτά. Έχει και συσίτια, έχει και απολύσει, έχει και φτώχεια, έχει και κομμένο ρεύμα, έχει και κλειστά νοσοκομεία, έχει και το γονέα που θα τρέχει με στη νύχτα να βρει νοσοκομείο στο Τζάνιο, στο Τζάνιο τώρα, ή στο Αγία Σοφία που γίνεται έτσι κι αλλιώ διαδήλωση κάθε μέρα από του γονεί που τρέχουν με τα παιδιά. Τα έχει όλα αυτά και χειρότερα. Δεν οροδεί προουδενό, όπω λέμε, δεν κολλώνει πουθενά. Αν χρειαστεί και νεκρού, το έχει ξανακάνει, θα τα κάνει όλα αυτά. Δεν υπάρχει μερεμέτη. Όποιο θέλει μπορεί να ζει με αυτή την ψευδέστηση. Θα περιμένουμε κι εμεί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, ριζικέ λύσει και απαντήσει όλα αυτά δεν υπάρχουν. Είναι καλέ πρωτοβουλίε στι γειτονιέ για να νιώθει και ο κόσμο ότι δεν είναι μόνο του, να γίνεται μια επανασύνδεση σήμερα, μια επανασύνδεση αύριο. Πολύ χρήσιμο. Μακάρι να μπορούσε να. Γινόταν και σε περισσότερη έκταση. Δεν δίνουν συνολική απάντηση σε αυτά. Γιατί σήμερα το συνδέει αύριο θα το ξανακόψουν. Αυτό ο συνταξείο σήμερα με τη μηχανική υποστήριξη. Προφανώ δεν θα έχει λεφτά αύριο να ξαναπληρώσει, θα πάνε οι διευθυντέ με την τάδε παράγραφο και το τάδε χαρτί και την τάδε διαδικασία και την ευθυνοφοβία και τη δουλειέ που έχουν και θα ενεργοποιήσουν του νόμους για να μην έχουν και αυτοί οι Αυτά δεν αλλάζουν έτσι. Αλλάζουν με τον ακριβώ αντίθετο τρόπο, το έχουν επιχειρήσει κάποιες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας αρκεδί, απομένει να φανεί αν και εδώ θα έχουμε τα κέφια να το δοκιμάσουμε τουλάχιστον και βλέπουμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει μέχρι να γίνει αυτό, θα ακούμε ελληνοφρένια αναγκαστικά και τον λαό από τον οποίο περιμένουμε πολλά Έλα ρε Αποστολή, τι κανείς. Καλά Καλά εσένα, σε κάτι, Συνόμη, άκουσα καλά ο Σαμαράς είπε ότι με το Πασόκ διορίζανε Ναι. Ωραία, να σου υποχάζει. Κλείστε την εκπομπή. Έχετε μείνει πίσω. Φίλε, εντάξει, αυτό που κάνετε δεν είναι εκπομπή σαν Εκπομπή σαν είναι το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Κλείστε την εκπομπή και πάμε όλοι εκεί να ακούσουμε. Δηλαδή είσαστε πίσω. Είσαστε πίσω. Καλά, αυτό το λέμε χρόνια. Είμαστε μπροστά γιατί το λέμε χρόνια. Ναι, ναι, φίλε δηλαδή. Ότι η δεν είναι στα ραδιόφωνα. Ναι, φίλε δηλαδή, οι άνθρωποι σα έχουν ξεπεράσει. Είναι 100 χρόνια μπροστά, δηλαδή. Κλείστε ή ξανανοίξτε σε 100 χρόνια. Τώρα που ο Άδωνη έγινε υπουργό. Αχ, ξαναπέστο κατά. μου, δεν χορθαίνω να τα ακούω. Βάση ναι, ναι. που δεν το έχω πιστέψει καν. Τώρα που θα βγαίνει τα κανάλια θα φωνάζει. Εγώ τώρα που ξεπουλάω την υγεία, εσεί παραγγέλνετε όμω γρήγορα, ε! Όσο κλείνω νοσοκομεία, εσεί παραγγέλνετε! Παραγγέλνετε, ξεπουλάω νοσοκομεία, παραγγέλνετε όμω, παραγγέλνετε! Αν και είμαι απογοητευμένο λίγο, είμαι λίγο απογοητευμένο. Γιατί ναι, ναι. βγαίνει τα κανάλια και κάνει το σοβαρό τώρα. Μιλάει μόνο για θέματα υγεία. Τον ρωτάνε για άλλα ναι, θέματα και λέει δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, δεν μπορώ, ασχολούμαι μόνο με τον το Ναι. Βέβαια. Πώς Αυτό να δεν να σημαίνει πάτε. κάτι για δεν τη σάτυρα. Σοβαρά. Ο Άδωνης βγάζει σάτυρα και στην υγεία παντού. Α ναι. Έλα να σου πω. Πώς θα μας πάρουνε ρε φίλε σοβαρά που λένε με πούμε ή δεν μας παίρνουν οι έξι εξωγενείς παράγοντες και τα άλλα κράτη σοβαρά την Ελλάδα. Πώς να μας πάρουν όταν έχει έναν Άδωνη υπουργό ρε φίλε. Να καλά τα ζώα που πάνε και τους ψηφείς. Να καλά ρε φίλε. Λοιπόν, η συζήτηση συνεχίζεται για το πόσο ασφαλής είναι οι καταθέσει στις τράπεζες. Απορώ γιατί τίθεται θέμα ακόμα. Ε, ναι, και εγώ απορώ. Δηλαδή δεν είναι ασφαλής οι καταθέσεις. έλατε Τέλος πάντων. Το Μάρτιο όταν το θέμα της Κύπρου ήταν στην επικαιρότητα. Και μάλλον να το πάμε πιο σωστά. Υπάρχουν καταθέσεις και τίθεται θέμα ασφάλειας. Είναι και αυτό. Ποιο έχει κατάθεση. <Και> Έλαβε. Έλαβε. Θέλω ένα μήνυμα στου συναδέρφου μου, στου ταξιδίτε, Για μπορείτε. Είστε φασίστε, σας, σας το λέω μια ζωή. Χρειάζεται Κα... να το πει, αποδεκτείτε, παιδί μου, από τι εκλογέ. Κα... Κατοφασίστε είναι όλοι. Τι πήρε, όλοι, ρε, ο Βλάκια, ρε. ο, συνάδελφος, ο συνάδελφος, κατά στα το να του πει. Mm. Και του φταίει η βρε κόπανε, πέθου και σένα και συνέρτη, ήδη είναι που μας Γι αυτό τους λέω, όπου και να του τα λοιπά, και δεν Γειρότερη φάρα, φίλε, είμαστε. Σκατοφασίστες, ταξιτζίδες και περιτεράδες. Εγώ στον λέω να το ξέρεις αυτό. Μπορώ να απαντήσω στο συνάδελφο και σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Απάντω. Εγώ είμαι 32 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίες. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί. Συνάδελφε, με του δημόσιου υπαλλήλου δουλεύαμε, με την ΕΡΤ, με το Υπουργείο Εμπορίου παλιά, με του συνταξιούχου και του μισθωτού. Και όταν ξανασφρώσουν τα πράγματα, πάλι με αυτού θα δουλεύουμε. Ο Λάτζη, ο Βαρδιλογιάννη, ο Κοπελούζος και ο Βιτιλινέο δεν παίρνουν ταξί. Γι' αυτό όποιο είναι ελεύθερο επαγγελματία, α βάλει το μυαλουδάκι του να δουλεύει. Δεν κάνει να βρίσκουμε τον πελάτη που μα δίνει έστω και ένα ευρώ. Έλα, φίλε. Έφερε. Πέρνω, πατάω, πάνω από Γερμανία, ρε, φίλε. Πατάω Ελληνία Εφρέμια και μου βγαίνει το βατοπένδιο. Τι κάνετε! Ανίγματα. Business, φίλε, business. Πολύ καλά, είσα στο πρώτο. Ελληνοia Fm.grτε τώρα το κατάλαβα, σα πένω εγώ. Από... Αγόρα σε έκταση τίποτα τη λίμνη επιστονίδα. Σε εμά. Πολύ ωραία το καφέ. Το επίσημο site τη Ελληνιά. Είσαστε το ωραία ή Έλα σε εμά, στην καλύτερη μονή. Καπέλο. Τώρα κοίταξε να δει. Βγάλτε από δύο τραγούδια αντιφασιστικά την ημέρα και θα τη φτάσετε στη χρυσία γιατί να εξαφανίσετε εντελώ. Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λάθος Και θα τη φτάσετε στο 30% ρε Άρα, τι να μην έχουμε αντιφασιστικά τραγούδια για να μην ανέβει η Χρυσή Αυγή. Ε? Α, άρα η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει αυτό. Επειδή βγάζουμε εμεί αντιφασιστικά τραγούδια. Ε, όλα, από Αλλιώς όλα. Αλλιώ ο κόσμο δεν είχε την τάση. Από ο αντιφασισμό είναι που τον κάνει να πισμώνει και να λέει: Όχι, κερατάδες θα γίνουμε φασίστε επειδή εσεί είστε αντιφασίστε. Άμα έτσι λέει ο λαό, λυπάμαι το λαό. Ε, το δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη για τη μαρτυρία σα. Τη της Και σας είπα, να πάτε πού. Đραπετσόνα. Και μετά τη που θα πάτε. Εδώ. Θα πάλι εδώ. Και μετά εδώ... κορυδαλό, γιατί Το λέει πολύ ωραία η κυρία γιατί τη λέει μετά τη δραπετσόνα που θα δείτε εδώ, στη νίκη. Δηλαδή, ήταν έξω από την εφορία τη μετά κοριδαλό. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. πτέσματα, το να μια-δυο μέρες στην εφορία με κάτι ουρέ από το ισόγειο στον τρίτο όροφο, Εδώ που έχουμε έρθει είναι από, τις, από τα καλύτερα που μπορεί να σου τύχουν, γιατί όπω ακούτε, παρουσιάζουμε κάποια και εμεί εδώ. Γενικότερα παρουσιάζονται και πολλά, και θα περάσουν και οι καλοκαιρινέ διακοπέ και θα έρθουν τα καλύτερα. Μην ταράζεστε με αυτά που λέμε μερικέ φορέ και ένα μέρο του κοινού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι τα έχουν λύσει οι άνθρωποι παλιότερα τα θέματα. Άλλωστε, αυτό που λέμε εμεί είναι άκρο συνταγματικό, τουλάχιστον εμεί το επικαλούμαστε εμεί κι άλλοι πολλοί. Διότι το άρθρο 120 του Συντάγματο λέει όποιο επιχειρεί να καταλύσει με την βία το σύνταγμα και εδώ καταλύεται με τη βία το αστικό αυτό σύνταγμα που ξέρουμε όλοι το οποίο προβλέπει υγεία για όλους, προβλέπει δουλειά για όλους προβλέπει νομοθετικές διαδικασίες σωστές και ε, δημοκρατικές ε, επειδή λοιπόν καταργούνται με τη βία με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή με εντολέ ή και καμιά φορά παρασκηνιακά χωρίς να το παίρνει χαμπάρι κανείς Σε μαύρου διαδρόμου και με, με μαύρε διαδικασίε καταργούνται δικαιώματα όπω αυτό τη υγεία νομιμοποιείται ο κάθε ένα, όπω λέει το άρθρο 120, με κάθε μέσο, με κάθε μέσο να υπερασπιστεί ε, την, τα όσα ορίζει το σύνταγμα. Άρα είμαστε και νόμιμοι συμφώνη με τι διατάξει του συντάγματο. Πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν και τα υπόλοιπα σε αυτή τη ζωή και είναι και καθοριστικά πολλέ φορέ. Μα πήραν. Ταξιτζίδε, οδηγεί ταξία από το Ράδιο Απόλλων και μα είπαν ότι ένα φανατικό ακροατή ελληνοφρένεια, ο Σταμάτη, 40 χρονών ταξιτζή, πέθανε χτε από καρδιά. Η κυρία του θα γίνει αύριο. Μα ζητάνε να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή ε, στον Σταμάτη. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, του την αφιερώνουμε, αλλήμον, δεν τίθεται θέμα. Και μάλιστα ήταν λέειτο φανατικό που του ανάγκαζε, του πίεζε όλου εκεί να ακούνε ελληνοφρένεια, όλου του φίλου του. Αφιερώνουμε βεβαίω και την εκπομπή, δεν τίθεται καν ένα πολύτο θέμα. Μαζί με το τραγούδι που ακολουθεί, την έμπνευση μας την έδωσε ο Πρωθυπουργό, ο Αντώνη Σαμάρας Σε αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούν, κάπω έτσι χοληρεύονται τη χώρα του. Γερανά, στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς δεν μας ακούς που τραγούν με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπογείες φορές Οι φίλιές <Τις, <αρχές> τις βασικές σου τις αρχές. <Τις αρχές> Ο πατέρας μου <Τις αρχές> ο πάλι, <Τις αρχές> Σμύρνη, το 2022. Σ αυτό τον τόπο όσοι αγαπούνε Προνευρώνιο ψωμί Προνευρώνιο ψωμί Τον τόπο σου είμεις μία Υπότιτλους Υκοψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όδια... Και έρθει η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι από την Αντιφαριστική Συλλογή που βγάζει η Ελληνοφρένεια μαζί με τους Κολεκτίβα. Σήμερα πάλι Θεσσαλονικιώτικο Συγκρότημα. Marvel Zero είναι ο τίτλος του Group και τίτλος τραγουδιού Human Right. No obsession for violence Don't you stand there Get out of my way Αν θέλετε να ευχαριστηθείτε το τραγούδι και το συντίο, όταν βγει και θα το έχετε, θα βλέπετε και τα πλάνα τα χθεσινά του Πρωθυπουργού που είδε το Γιάννη τον Αντέτο Κούμπο. Ξέρετε όλοι ποιο είναι. Και στήθηκε όλη αυτή η πολύ άθλια παράσταση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του επιτελείου, του υποκριτική. Μέχρι προχθέ, πριν ένα μήνα, δεν τον είχαν καν. Δεν είχε πατρίδα, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκει κάπου. Είναι αυτά τα. Συστήματα τα πολύ ωραία, χιλιάδες παιδιά γεννιόνται εδώ, προκόβουν εδώ, ανεβάζουν την ελληνική σημαία παρόλα αυτά αυτά τα παιδιά, ανεξαρτήτως χρώματος και καταγωγής, και παρόλα αυτά η ελληνική πολιτεία τους έχει γραμμένους κανονικά, παρά μόνο όταν κάποιος καταξιωθεί στο εξωτερικό ή κάνει κάτι πολύ καλό, τότε συναντάται κατευθείαν με τον Πρωθυπουργό, με τον έμπορο και με τους εμπόρους που δεν έχουν καμία απολύτω. Ε, κάνουμε έναν απολύτω φραγμό να αξιοποιήσουν και να πουλήσουν οτιδήποτε, ακόμη και τέτοιου τύπου ευαισθησίε. Κάπως έτσι. Φτάνουμε στο τέλος σήμερα. Όπως λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντο ο κόσμος προχωρεί με αυτό το κινέζικο απόφθεγμα. Σας αφήνουμε σήμερα. Λαός ακολουθεί βεβαίως. Τα υπόλοιπα αύριο. Αμέσως μετά το λαό. Γιάννης Παπαδόπουλος και μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστολή. Ναι. Μια ερώτηση ρε. Τον κάπτυρ Κόσκο τον αποστρατεύσανε. Ναι δεν ξέρω τι έγινε. Βγήκε σε σύνταξη μάλλον. Ή αυτό. Κάψα... Ή είναι πολύ γουρλής αυτός ο Σαμαράς. Το κάψαμε και όχι τίποτα άλλο τώρα. Κινέζο πιάνεις κατάγινεται. <συκλή> Ένα πράμα, δεν μιλήσω για το τι γίνεται όταν πιάνει την τύχη μια χώρας στα χέρια του. Άντερα από στών μια ώρα. Έλα ρε φίλε, συγγνώμη, θα μα βάλει και χέρι, δηλαδή. Ε, σου πήρε 9 φορέ τηλέφωνο. Ωραία, και τι έγινε, με πήρε 9 φορέ τηλέφωνο. Τι να κάνουμε τώρα, να πάρει 10, να γίνει στρογγυλό, να ευαισθητοποιηθώ και εγώ. Σε έπαιρνα και χθε, δεσέβρισκα. Έτω... Έλα ρε, με στενοχωρεί τώρα. Ήθελα να σου πω χρόνια πολλά για την Κυριακή για την γιορτή σου. Α, τότε αλλάζει. Έμα. Τη γιορτάζουμε εμεί. Είμαστε αριστεροί. Τι τι. Ήπορα, Πώ πέρασε; πέρασες? Καλά, εσύ. Δεν πήγες πουθενά. Δεν πήγα, πουθενά. πού να πάω, φίλε, κρίση. γιατί δεν μου λέγεις μα να σε βγάλω εγώ έξω. Δεν είναι, δεν, είναι, δεν είναι το οικονομικό το θέμα. Α. Κρίση ταυτότητος, φίλε. Τι είναι? Άσε, κάτι δικά μου, σου λέω. Έχω τα δικά μου τώρα κι εσύ και έξι και τα παιδεύεις τώρα. Τι σε νοιάζει? Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτή την Επιτροπή των Ανθρώπων που ματέωσε τον πληθυριασμό. Ε, θέλω να πω ότι είναι πολύ άξιοι όλοι οι άνθρωποι ε, από αυτέ τι επιτρο... λαϊκέ επιτροπέ που γίνονται σε κάθε γειτονιά με 150 και 200 άτομα που προσπαθούν για να μην κόβεται το ρεύμα και όλα αυτά. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερο όλοι αυτοί να ψήφιζαν του συμπολίτε του, να ψηφίζαν έναν αριστερό δήμαρχο, γιατί και στην Ιωνία και στην Πετρούπολη και στο ελληνικό δεν έχουν κόψει πουθενά το ρεύμα. Και όταν το κόβει δε πηγαίνουν του Δήμου και το ξανασυνδέουνε και πάνε όλα καλά και δεν χρειάζεται ούτε να τρέχουν οι άνθρωποι ούτε να αγχώνονται. Και κάτι τελευταίο, δεν έχει κάνει καμία βόλτα από την Αιωνία έξω από το Δημαρχείο. Βλέπω υπάρχει μόνο η ελληνική σημαία, δεν υπάρχει η σημαία της Έξω από το γήπεδο θυμάμαι τη σημαία είχαν χρόνια. Α, δεν αρέσουν αυτά, <laughs> ούτε καν ο Βασιλόπουλος και ο Σκλαβενίτης δεν έχουν σημαία Τσεόκ. Μόνο την ελληνική σημαία και τη σημαία τη του φίρμας τους έχουν. Δεν υπάρχει ψάχνω να βρω σε όλη την Αιωνία μια σημαία Τσεόκ. Δηλαδή θέλουμε να κάψουμε τώρα εμεί σε μια διαδήλωση μια σημαία Τσεόκ και δεν, πρέπει να, δεν μπορούμε να βρούμε, πρέπει να πάμε κάπου να αγοράσουμε. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι, έρχεται ο Σόιμπλε στη 18. Έχει παρατηρήσει στον δρόμο ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι γερμανικά. Το έχει προσέξει. Όχι, καλά, είναι. Μπράβο, εγώ κάνω μια πρόταση. 18, 18, 18 έρχεται 17-18. Ο Σόιμπλε στο μπα... μαξίδιο εκεί πέρα που έχει, έχει πινακίδα. Έχει κυκλοφορία έτσι, αχάρο. Μα καθ' αυτή ούτε εφορία δεν πληρώνει. Να στο. <Άστορα> Αυτοί όπω οι λαγκάρ δεν πληρώνει η εφορία. Τα ξέρει τώρα αυτά. Καλά, δεν έχει λόγο. Μα σώνουν θα του βάλουν να πληρώσουν και εφορία. Αυτό να μου πει. Λοιπόν, να έχουν τα μισά αυτοκίνητα. Το κίνητα είναι γερμανικά. Εγώ κάνουμε πρόταση σε όλα τα κόμματα. Όσοι έχουν γερμανικά αυτοκίνητα και ταξί, να βγάλουμε μια φωτογραφία της σε μέρη από πάνω. Να καταλάβουν ότι χρεαινόμαστε εμεί και δουλεύουμε και χρωστάμε στη στιγμή για να δουλεύει ο γερμανός εργάτης. Να πάνω στο Διάλο. Φωτογραφίο της Μάρκελ σε όλα τα γερμανικά αυτοκίνητα. Κύριε Κυριακό. Οι εχθροί ελληνεί του μπαμπάτου τα λέει τα βράματα με τον Νομάτι. Τι είναι τα άκρα. Ποιο από αυτά που είπε την αστική τάχη και την εξουσία τη, το Γουκουέλι. Μήπω θα πρέπει κάτι χαχόλη σαν και εμένα. Και όσοι βιώνουμε στο πετσί μα τα αποτελέσματα τη πολιτική που υπηρετεί να αστιγκεντάξη, να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε Κάτι. κάτι... με χθε έπιασε τον εαυτό μου Ρεσί να συμφωνεί με τον Πρετετέρ για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κακό. Μήπω πρέπει να ψαχνούμε. Μήπω ο Πρετετέρ συμφωνεί τον εαυτό σου. Γιατί ε. σιγά σιγά από ό,τι κατάλαβα αρχίζουν να του όλοι αυτοί. Ε, καλά είσαι ίσως νιώθουν ότι κάτι έρχεται. Ε, τι να έρχεται, καμιά απόλυση από ό,τι βλέπω. λίγο το φιλοκάρδι του, σου λέει Μα είπαν τα αφεντικά μα εμεί το παρακάναμε, μα διώξουμε. Κι όλε. Γίναμε βασιλικό του Βασιλία, μη μα διώξουν κιόλα. ας το γυρίσουμε λίγο τουλάχιστον να κρατήσουμε τι διευνητικέ μα θέσει.